Η διασκέδαση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δουλεύουν πέντε ημέρες την εβδομάδα. Έχουν πενθήμερο. Το Σαββατοκύριακο και τις ημέρες που έχουν αργία ή ρεπό προσπαθούν να ξεκουραστούν ή να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν. Σε πολλούς αρέσει ο θλητισμός, το ποδόσφαιρο, ένας περίπατος στη φύση, μια εκδρομή, η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου. Άλλοι πηγαίνουν στο θέατρο, στον κινηματογράφο, σε μουσικές εκδηλώσεις. Οι πιο νέοι ή αυτοί που νιώθουν νέοι διασκεδάζουν με τα πάρτι, τον χορό, το τραγούδι. Μερικοί, ειδικά στην επαρχία, κάνουν βόλτα στην κεντρική πλατεία της πόλης ή του χωριού τους. Αρκετοί προτιμούν ένα ζαχαροπλαστείο για να περάσουν ευχάριστα το απογεύμα του ή μια ταβέρνα για να φάνε και να πιούν το κρασί τους. Στην ταβέρνα. Περάστε, παρακαλώ. Πόσα άτομα είστε, Τρία. Αλλά περιμένουμε ένα ζευγάρι ακόμα. Ε, δεν θα αργήσει. Τον Παύλο το κάλεσε. Του τηλεφώνησα, αλλά δεν το βρήκα. Καμιά άλλη φορά. Παιδιά, νομίζω ότι θα περάσουμε ωραία απόψε. Το ταβερνάκι εδώ είναι ήσυχο και πολύ καθαρό. Έχω ακούσει ότι έχει καταπληκτικού μεζέδε. Έχει ευχάριστη ατμόσφαιρα. Είναι λίγο μακριά από το σπίτι μα, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλά που τηλεφώνησε και βρεθήκαμε απόψε. Πράγματι, το περιβάλλον είναι ζεστό και ευχάριστο. Αργά, κατά τι 11.00, δύο νέα παιδιά τραγουδούν και παίζουν μπουζούκι και κιθάρα. Ε, κύριε! Αμέσω, σα ακούω. Τι θα παραγγείλετε, Θα μα φέρετε τον κατάλογο ή θα μα πείτε εσεί τι έχετε. Θα σα πω εγώ. Τη ώρα έχουμε μπιφτέκια, μπριζόλε, χοιρινέ και μοσχαρίσιες, παϊδάκια. Και από μαγειρευτά έχουμε μουσακά, παστίτσιο, φασολάκια λαδερά. Υπάρχει και κοκορέτσι. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού? Ψιτό αρνί με πατάτε. Ωραία. Φέρτε μας μία μερίδα να δοκιμάσουμε. Φέρτε μας ακόμα μία σαλάτα λάχανο και μία μαρούλι. Μία φέτα, δύο μερίδες πατάτες τηγανητές και δύο μερίδες τυροπιτάκια. Να μην παραγγείλουμε άλλα ορεκτικά για να φάμε και κύριο πιάτο. Μην ανησυχείς, με την πείνα που έχουμε δεν θα περισσέψουν. Καλά, φέρτε μας αυτά και πάλι βλέπουμε. Ε, ε, τι θα πιείτε, μπύρα, ούζο ή κρασί. Εκτό από εμφιαλωμένο, έχουμε και βαρελίσιο. Ό,τι προτιμάτε. Ρετσίνα, παρακαλώ. Και κανένα αναψυκτικό. Και ένα μπουκάλι νερό, γιατί δίψασα. Αμέσως. Μικρέ, στρώσε το τραπέζι, φέρε μαχαιροπύρουνα, πιάτα, ποτήρια. Μην ξεχάσετε, σας παρακαλώ, το νερό.